πρόγραμμα αυτών των εκπομπών που ήταν, θυμίζω, το εξή απλό να προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε την αξία χρήσης, α την πούμε έτσι κειμένων πλαγιοκοπώντα τα τα κάπως λοξά είναι τόσο δυσκολότερο όσο γνωστότερα είναι τα κείμενα και εγκυρότερη η συνήθις χρήση τους μια χρήση που έπαψε πια να είναι χρήση, κατά κάποιο τρόπο και έγινε μια απλή μηχανική αναπαραγωγή του υποτιθέμενου νοήματός τους. Κι όμως σε πολλά από αυτά τα κείμενα κρύβονται συγκλονιστικοί πυρήνες που έχουν παραμείνει α πούμε ανενεργοί. Έτσι σήμερα εντελώς ανεφετίας, θα διαλέξω ένα κεφάλαιο, θράψματα μάλλον, από το κεφάλαιο 13 του καταματθέων Ευαγγελίου. Γιατί πιστεύω πως ε, η παραβολή δεν είναι μόνο, δεν είναι καν κυρίως μια ιστοριούλα η οποία μας μεταδίδει ένα ηθικό νόημα. Πιστεύω ότι το κόλπο της είναι πολύ βαθύτερο τόσο ώστε η παραβολή να εγγίζει μέσα στη συντομία της μερικά από τα ουσιοδέστερα γνωρίσματα της καλής λογοτεχνίας. Και διαλέγω το κεφάλαιο 13 επειδή εκεί έχουμε μια συσσόρευση μικρών παραβολών. Θυμίζω, το έχουμε ξαναπεί σε άλλη εκπομπή, ότι ο Ματθαίος χρησιμοποιεί το αφηγηματικό υλικό το οποίο χρησιμοποίησε και ο Μάρκος, χρησιμοποιεί όμως και ένα άλλο υλικό το οποίο είχε μαζευτεί καταρχήν στα Αραμαϊκά και το οποίο ήταν η καταγραφή λογίων, όπως λέγονται, δηλαδή πραγμάτων που είπε ο Ιησούς από τα οποία κάποιοι είχαν κρατήσει Στενογραφημένα, α πούμε, πρακτικά, κατόπιν εορτή. Και ο Ματθέο αυτό το υλικό το μεταφράζει όσο μπορεί καλύτερα στα ελληνικά και αναδιοργανώνει έτσι την αφήγησή του ώστε να το εντάξει και μάλιστα με ένα πολύ σαφέ καλλιτεχνικό σχεδόν πρόγραμμα. Στο κεφάλαιο 13, λοιπόν, έχει έρθει η ώρα όπου εξελθώνω οι Ισού τη Οικία εκάθιτο παρά την θάλασσα, και συνήθισαν προ αυτόν όχλη πολύ, ώστε αυτόν εις πλίον εμβάντα καθίστε και πάς όχλο επί των αιγιαλών εις τίκη. Και ελάλησε ναυτής πολλά εμ Έτσι ξεκινάει το κεφάλαιο. Και μετά αρχίζει η συσσόρευση παραβολών που λέγαμε. Και απανοτά, σειραμένες η μία πλάι στην άλλη, υπάρχουν οι εξή δύο παραβολές. Άλλην παραβολήν παρέθηκεν αυτής λέγον ομία στην η βασιλεία των ουρανών κόκος Λαβών άνθρωπος έσπυρεν εν το αγρό αυτού. Ο μικρότερον μεν πάντων των σπερμάτων, όταν δε αυξηθεί, μίζων των λαχάνων εστίν και γίνεται δένδρον, ώστε ελθίν τα πετινά του ουρανού και κατασκηνούν εν της κλάδης αυτού. Άλλην παραβολήν ελάλησεν Ο μία εστίν η βασιλεία των ουρανών, ζήμη ειν λαβούσα γινή, ενέκρυψεν η αλεύρου σάτα τρία, εωσού εζυμώθει όλων. Ταύτα πάντα ελάλησεν ο Ιησούς εν παραβολές της όχλης, και χωρίς παραβολής ουδέν ελάλη αυτής. Όπως πληρωθεί το ρυθέν δια του προφήτου λέγοντος, «Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου, ερεύξομαι και κρυμμένα από καταβολής». Εδώ, λοιπόν, προέκυψαν τα εξής δύο προβλήματα. Πρώτον, με δεδομένο ότι το μήνυμα του Ιησού δεν είχε την υποδοχή που ανέμεναν οι μαθητές Του, παρά το εκλαϊκευτικό μέσο της παραβολής, επινοήθηκε εκ των υστέρων μία αντίστροφη ερμηνεία, η οποία μάλιστα αποδόθηκε στον ίδιο τον Ιησού. Ότι δηλαδή μιλάει με παραβολές, όχι, όπως λέει ο Σεφέρης, για να τα ακούμε γλυκότερα γιατί η φρίκη είναι ζωντανή κτλ, Μιλάει. Όχι για να τον καταλάβουν, αλλά για να μην τον καταλάβουν. Έτσι υποτίθεται ότι το μήνυμα είναι κάτι κρυφό, βαθιά, αποσιωπημένο και το οποίο μόνο με παραβολές μπορείς να το πεις, λέγοντας το «έμεσα», αλλά κρατώντας το ταυτόχρονα και κρυφό. Έτσι οι παραβολές έγιναν κατανοητές σαν μισοδιάφανα πέπλα, τα οποία σκέπαζαν μια αναλήθεια. Το δεύτερο πρόβλημα οφείλεται στην σειραφή αυτών των πέπλων από τον Ματθαίο. Καθώς σειράπτονται η μία μετά την άλλη, οι δύο παραβολές που ακούσαμε φαίνεται να λένε το ίδιο πράγμα. Όπως δηλαδή ο κόκος είναι το μικρότερο που μπορούμε να σκεφτούμε και το οποίο εξελίσσεται σε ένα δέντρο τεράστιο, τόσο μεγάλο ώστε να μπορεί να υποδεχθεί πάνω του τις των πετεινών του ουρανού. Έτσι και η ζήμη τι σημαίνει το ίδιο ελάχιστο Αλλιώς υπομένο, κρυμμένη μέσα στο φύραμα, θα λειτουργήσει όπως και ο κόκκος συνάπεως. Και όπως θυμόμαστε, με αυτή την έννοια χρησιμοποιεί τη ζύμη και ο Απόστολος Παύλος αργότερα. Λέει, μικρά ζύμη, όλον το φύραμα ζυμί. Έτσι, ανάμεσα στην αποσιώπηση και στο ελάχιστο μέγεθος, παίχτηκε η επίσημη, α πούμε, ανάγνωση των παραβόλων. Και κατά αυτόν τον τρόπο, χάθηκε το καλύτερο κομμάτι τους το σκανδαλώδε κομμάτι τους. Το κομμάτι εκείνο που λέει ότι μια παραβολή στην ουσία ανατρέπει αυτό που περιμένεις να ακούσεις. Ανατρέπει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο. Αλλά το κάνει ήρεμα, ας πούμε. Το κάνει υπόγεια. Το κάνει με το ελάχιστο μέσο και σχεδόν εν παρόδο. Το κάνει όμως. Και μετά ο αντίλαλο στο μυαλό σου θα έπρεπε κανονικά να αναπαραγάγει, όπως ο κόκος συνάπεως, ολόκληρο το σκάνδαλο. μοιάζει στη Βασιλεία των Ουρανών, με ζύμη και το λες αυτό σε ένα Εβραϊκό Ακροατήριο. Στην Παλαιστίνη, στην ουσία, λες ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι ένα πολύ αμφίβολο υλικό. Γιατί, γιατί θυμίζω ότι στην Παλαιά Διαθήκη, όταν φτάνει η ώρα που θα απελευθερωθούν από τη δουλεία των Αιγυπτίων οι Εβραίοι, παίρνουν ένα μήνυμα από τον ηφαιστιακό Θεό τους. Που του λέει: Διελεύσω με εν γη Αιγύπτο εν την νυχτή ταύτη, και πατάξω παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο από ανθρώπου έω κτίνου, και εν πάση της θεή των Αιγυπτίων ποιήσω την εκδίκηση. Και έστε το αίμα ημίν εν σημείο επί των οικείων, ενέ ημί έστε εκεί. Και όψομε το αίμα και σκεπάσω ημά. Και έστε η μέρα ημί ναύτη μνημόσυναν. Και εορτάσετε αυτήν εορτή κυρίω, ει πάσα στα ημων. Επτά ημέρας άζημα έδεστε. Από δε της ημέρας της πρώτης αφανείτε ζήμιν εκ των οικειών ημών. Πας ως αν φάγει ζήμιν, εξολοθρευθήσετε η ψυχή εκείνη εξ Ισραήλ από της ημέρας της πρώτης έως της ημέρας της εβδόμης. Με δυο λόγια, η ζήμη, στο συλλογικό υποσυνείδητο ας πούμε, των ακροατών του Ιησού, είναι ένα διφιές υλικό, ένα υλικό κατά επικίνδυνο, ένα υλικό κατά περιπτώσει απαγορευμένο, ένα υλικό υπερβολικά φορτισμένο τελικά. Και αν θέλετε να προσθέσουμε και κάτι που το ξέραν και τότε και το ξέρουμε και εμείς σήμερα και που το κρύβει η μετάφραση στα ελληνικά μιλώντας για ζύμη, είναι ότι στην ουσία όταν λέει ζήμη ο Ματθαίος εννοεί προζήμι, φαίνεται από τα συφραζόμενα. Και το προζήμι, όπως ξέρουμε όλοι, είναι ένα πράγμα μάλλον φθαρμένο. Ένα πράγμα στο οποίο έχει αρχίσει μια διαδικασία ανάλογη με εκείνε των μυκήτων. Ένα πράγμα δηλαδή στα όρια σχεδόν της ύψη. Διπλά λοιπόν να παρομοιάζεις το κρυμμένο με την ουσία των πραγμάτων υλικό χάρη στο οποίο όλα θα αναπλαστούν με κάτι νοσηρό και με κάτι επικίνδυνο. Προφανώς εκείνο που προκύπτει αν κανείς κάτσει και το σκεφτεί είναι ότι ο ίδιος ο τρόπος να κατανοήσεις αυτό που σου λέει η παραβολή προϋποθέτει να σκεφτείς αλλιώς από ό,τι σκεφτώσουν και προϋποθέτει επίσης και μια διαδικασία αναστροφής ας πούμε της πολικότητας που τη γνωρίζουμε πολύ καλά από τη λογοτεχνία όπου και πάλι το ίδιο συμβαίνει Εκεί που πήγαινε συντεταγμένο ο λόγος σου, ξαφνικά κάτι γίνεται. Παρεκκλίνει, βγαίνει εκτός τροχιάς και έτσι ανακαλύπτει τον κόσμο από μια γωνιά από την οποία ο κόσμος παρέμενε ω τότε θέατο. Και ο κόσμος εμπλουτίζεται από αυτή την καινούργια θέα του. Με αποτέλεσμα, εκείνο που ζητάει η παραβολή για τον εαυτό τη, είναι να λειτουργήσει επάνω μα όπως λειτουργεί ένα καλοποίημα. Η άγνωση ανάγνωση των παραβόλων παρέκαμψε τη δυνατότητά του να λειτουργούν σαν ποίηματα και έτσι στην ουσία παρέκαμψε και την βαθύτερη ηθικότητά τους. Της εξάντλησε σε ένα είδος εικονογραφημένων σχολείων, ας πούμε, μιας τετριμένης ηθικολογίας. Και βέβαια η εναλλακτική ανάγνωση που πρότεινε η Εκκλησία αργότερα όταν περιέπλεκε πια τα νοήματά της, η αλληγορική ανάγνωση... Επιδίνωσε τα πράγματα γιατί τότε πια χάθηκε και η υλικότητα των παραβολών, η αναφορά τους σε ένα συγκεκριμένο δρόμενο ή σε μια συγκεκριμένη εικόνα από τη ζωή και όλα σήμαιναν πια κάτι άλλο. Κι όμως ανάγκη ελθύν το σκάνδαλον. Μολονότι όπως ξέρουμε ούε το άνθρωπος διού το σκάνδαλον έρχεται. Ανάγκη να αποσυμπιεστεί η σκανδαλώδης ουσία μιας παραβολής προκειμένου να επανενεργοποιηθεί και ο ηθικός πυρήνας της όπως ακριβώς συμβαίνει στη λογοτεχνία δηλαδή που ανασυστήνει την ηθικότητά της υπό τον όρο να είναι πολύ καλή λογοτεχνία και σε αυτό το τελικό βάθος η σκανδαλώδης συμπεριφορά του λογοτεχνικού κειμένου στην ουσία είναι η άλλη όψη μιας βαθιάς συντεταγμένης παραβατικότητας και το ίδιο ισχύει για την προτόλια αυτή μορφή λογοτεχνίας, την ζήμη που ζημεί όλο το λογοτεχνικό φύραμα και που είναι οι παραβολές. Και από αυτή την άποψη μπορεί να ανασυσταθεί και η ιστορικότητά του, βέβαια. Γιατί μόνο τότε μπορεί να τις αποδώσει κανείς σε κάποιον που έκανε παρέα με πόρνες και τελώνες και που διάλεγε πριν εισέλθει ω να περάσει από ένα χωριό λεπρών παραβιάζοντας κάθε συντεταγμένη υποδοχή του. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης